Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια συγκλονιστική φράση. Όποιο και αν είναι το ερώτημα άνθρωπο. Όποιο και αν είναι το ερώτημα άνθρωπο. You άνθρωπος... Όποια και αν είναι η απάντηση άνθρωπο είναι το ερώτημα. Ανάβολα το είπα όχι μόνο ανάποδα, το είπε και λάθος τελικά ενώ ξεκίνησε να το πει σωστά στην αρχή το διόρθωσε και το είπε λάθος τελικά γιατί το σωστό είναι ε, ο άνθρωπος είναι η απάντηση όποια και αν είναι η ερώτηση έτσι το είπε ο Μπρετών. και ήθελε να το πει και ο Αλέξης Τσίπρας το είπε ακριβώς ανάποδα στην προσπάθειά του να το πει σωστά έκανε δηλαδή και σε αυτό ότι κάνει σε όλα ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινάει με μια καλή πρόθεση αρχικά. Α το δεχτούμε αυτό για να πάμε στα υπόλοιπα. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν οι παλαινοδίε, οι σκέψει, οι δεύτερε σκέψει και το τελικό αποτέλεσμα είναι ανάποδο και πάντα λάθο. Οπότε και σε αυτή τη φάση και σε αυτή τη φράση ήταν απόλυτα σωστό και συνεπή με τον Αλέξη Τσίπρα που όλοι έχουμε αγαπήσει και θα γιορτάσουμε σε δύο μέρε. Γιατί σα θυμίζω, σήμερα ο μήνα έχει 23, αύριο 24 και μετά τι έχει 25. Τι κάναμε πριν δύο χρόνια, σαν την 25η Ιανουαρίου, μεθαύριο δηλαδή ψηφίσαμε Αλέξη Τσίπρα για πρωθυπουργό για να καταργήσει τον έμφυα, να κάνει τον κατώτατο μισθό 751, να σταματήσει πληστηριασμού, να δώσει τη 13η σύνταξη μόνιμα, όχι ως ψίχουλο και με παροχολογία και με δόξες και τιμές, γενικότερα για να, χορεύουμε, να χορεύουν ναι, οι άλλοι στα νταούλια τα δικά μας, να σκίσουμε το μνημόνιο, να μην ξανάρθει μνημόνιο, να σκίσουμε όλους τους νόμους... Σε μία μέρα θα ήταν και εντάλλα μεσημέρι. Γι' αυτά και για άλλους 100 λόγους ψηφίσαμε Αλέξη Τσίπρα 25 Ιανουαρίου του 2015. Μεθαύριο θα έχουμε 25 Ιανουαρίου του 2017. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει που μας είχε πει τότε και έχουν γίνει όλα τα αρνητικά που τα έκανε και ο Σαμαράς. Τα κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας με μια φουβερή ευκολία. Ο άνθρωπος είναι η απάντηση όποια και αν είναι η ερώτηση. Είναι το σωστό ρητό απόφθεγμα. Η ερώτηση λοιπόν είναι. Πώς θα προχωρήσει η χώρα και πώς θα έρθει η ανάπτυξη και να είναι ο άνθρωπος η απάντηση. Εμείς λοιπόν το λέμε ξεκάθαρα. Ακόμα περισσότεροι φόροι. Ο λογαριασμός φορτώνεται σε εσάς. Ο λογαριασμός φορτώνεται σε εσάς. Σε ευχαριστώ Βανίγερα. So Ακόμα περισσότεροι φόροι. Είναι το όραμα του Κυριακού Μητσοτάκη. Μίλησε στην Αργολίδα, του είπε εκεί, όπω ακούσατε, τι ακριβώ πρόκειται να συμβεί. Μπορεί να μην το είπε ακριβώς, ακριβώ, αλλά έτσι ακριβώ θα γίνει. Τα έχουμε πει αυτά, τα ξέρουμε. Δεν είναι κανόνε εκπομπή. ότι λέμε εμεί από εδώ, όχι εμεί. Οι λένε μεταξύ μία και δύο. Το μεσημέρι, αυτό ακριβώ και υλοποιούν. ανεξαρτήτως τι θέλουν, τι πρόθεση έχουν, τι ψηφίζει ο κόσμο, υλοποιείται αυτό που μεταδίδεται από το στόμα το δικό του, μία με δύο το μεσημέρι. Έτσι λοιπόν, λογαριασμό σε εσά, σε εμά όλου και περισσότερου φόρου είναι το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη που και από την Αργολίδα φρόντισε να μα το θυμίσει. Ο κ. Παπαδημητρίου είναι ένα υπουργό κυβέρνηση από τα Τρίκαλα, από την άλλη γωνιά τη Ελλάδα, δεν είναι και τόσο γωνιά, κέντρο είναι αλλά από τα τρίκα, ο κύριος Παπαδημητρίου μίλησε για το περίφημο αφορολόγητο. Κοιτάξτε, το αφορολόγητο και άλλα διαπραγματεύονται. Ε, όπως ξέρετε, προσπαθούμε να, να κρατήσουμε αυτό που υπάρχει τώρα. Αν θα μπορέσουμε να, να το κρατήσουμε αυτό, δεν το ξέρω, αλλά θα είναι το όσο πιο, πιο καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Είναι ο κύριο Παπαδημητρίου, Υπουργός ανάπτυξη, στη θέση του κυρίου Σταθάκη έχει πάει εκεί και έκανε αυτή τη δήλωση, την έκανε χτες, πήραν φωτιά τα τηλέφωνα. Έτσι λοιπόν αναγκάστηκε ο ίδιος άνθρωπος σήμερα το πρωί να βγει στον αντένα και να πει. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ψηφίσει καινούργια μέτρα για μετά το 2019. Και εφόσον το 2018 είναι το πρόγραμμα που ακολουθεί, δεν έχει υπάρχει θέμα αφρολόγητος. Όμως, ο, α, αν δεν υπήρχε κύριε Υπουργέ, θέμα φορολόγητου η αναφορά σας, για η, η, η πρόταση που, κάνατε... που δημιούργησε όλο το θέμα είναι αυτό, Υπουργέ, και ακούστηκε και στη κάμερα δεν στο το παραπείω, λέτε αν θα μπορέσουμε να το κρατήσουμε δεν το ξέρω, αλλά θα είναι όσο το δυνατόν το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Εκεί Λεύγει, ουσιαστικά αφήνεται ένα περιθώριο Λεύγει και η πρόταση όπως έπρεπε να βγει, Από σας, λέτε. It. Αν θα μπορέσουν να το κρατήσουν αυτό, δεν το ξέρω, αλλά θα είναι το όσο πιο, πιο καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Λέει βγήκε η πρόταση όπω έπρεπε να βγει. Perverts, perverts through through, so Μάλιστα, σαφή, σαφή. Αξιμπίζω, αβέρτα κουβέρτα και δεν θέλω ούτε γενική γραμματεία. Αυτό ήταν ο Λεβέντη. Ο προηγούμενο που είναι ο Παπαδημιτρίου, λοιπόν, δεν βγήκε η πρόταση όπω έπρεπε να βγει. Δεν βγήκε, είχε άλλο να πει στο μυαλό του. Το βγάλε τόσο καθαρά ότι δεν μπορεί να κάνουν τίποτα για το αφορολόγητο. Αλλά παρόλα αυτά, σήμερα μετά και τα τηλέφωνα τις φωνές, ποιος ξέρει, τη φωνή, ποιο ξέρει τι άλλο, και τη σφαγή τη γνωστή, η πράγματα. Καθόλου άγνωστα, καμία πρωτοτυπία. Βγήκε σήμερα και τα γύρισε με την ευκολία που όταν γυρίζει ένα υπουργό άσπρο χθε, μαύρο σήμερα ή μαύρο χθε, άσπρο σήμερα, χωρί βέβαια κανεί να έχει. Καθησυχαστεί από τι δηλώσει του Παπαδημητρίου για το αφορολόγητο, γιατί υπήρχαν και παλιά δηλώσει για το αφορολόγητο. Δεν υπέγραφε ο τσακαλώ τελικά υπέγραψε. Υπήρχαν και πιο παλιά δηλώσει για το αφορολόγητο από τον Τσίπρα, αλλά τελικά και αυτό τα δέχτηκε. Οπότε δεν έχουν καμία σημασία οι διαψεύσεις, οι επιβεβαιώσει, οι δηλώσει του. Αν αποφασιστεί από αυτού που αποφασίζονται όλα αυτά, το αφορολόγητο θα μειωθεί, θα εξαφανιστεί, θα εξαφανιστούν οι φορολογούμενοι θα γίνει ανεξαρτήτω των δηλώσεων, προθέσεων, αντιδηλώσεων. Των Υπουργών και των Πρωθυπουργών, αυτό που ψηφίζει αβέρτα-κουβέρτα και δεν θέλει τίποτα, είναι ο Βασίλη Λεβέντη που θα κάνει όλα, εννοείται για την πατρίδα. Δύο εκλογικές αναμετρήσει είπατε μέσα στο 2017. Ναι. Θα συμμετάσχει κάπου η Ένωση Κεντρών σε κυβερνητικό σχήμα, χωρί να είναι οικουμενική. Εγώ είμαι αρκετά σοβαρό, θα δώσω ψήφο και χωρί να θέλω Υπουργεία. Μάλιστα. Μάλιστα. Δηλαδή, σαφή, σαφή, θα ψηφίζω αβέρτα-κουβέρτα και δεν θέλω ούτε Γενική Γραμματεία. Λογόνομαι, Λογόνομαι, για αυτού Gumar kitaso varost. Dobodami, dobodami, you know it's for the best. Gumar kitaso varost. When between the temples you feel nice and numb, that's when my little freaks, you can have such fun. Gumar kitaso varost. Brawo! Αυτό κρατάμε από τη δήλωσή του. Δεν μας διάρθει τι θα ψηφίσει αβέρτα κουβέρτα, ότι δεν θέλει ούτε Γενική Γραμματεία, ούτε Υπουργείο, τα κάνει για την Ελλάδα και, και όλα αυτά τα πετάμε στην άκρη. Κρατάμε, γι' αυτό και το ακούσαμε τρει φορέ, τέσσερι, για να το εμπεδώσουμε ότι σύμφωνα με δήλωση του ιδίου, ο Βασίλη Λεβέντη είναι αρκετά σοβαρό. Είναι αρκετά σοβαρό, δεν το έχει πει κανένα άλλο σε αυτόν τον τόπο. Έπρεπε να βρεθεί κάποιο να το πει. Βρέθηκε, είναι ο ίδιο για τον εαυτό του. Αυτό είναι σύμπτωση. Θα μπορούσε να το πει κάποιο άλλος, Δεν το έχει πει. Το λέει όμω ο ίδιο, το κρατάμε στο δημοσιολόγο ότι ο Βασίλη Λεβέντη, σύμφωνα με δήλωσή του, είναι αρκετά σοβαρό. Όχι σκέτο σοβαρό. Είναι αρκετά σοβαρό. Και νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Δεν έχει κανεί να διαφωνήσει να θυμηθεί στιγμέ που δεν ήταν αρκετά σοβαρό. Δεν υπάρχουν νομίζω τέτοιοι. Οπότε κρατάμε το ότι είναι αρκετά σοβαρό. Σοβαρό τους έχουμε ανάγκη τους αρκετά σοβαρούς γιατί μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε και έτσι προχωράμε και σαν τόπος και σαν λαός. Ένας εξίσου σοβαρός, ίσως και λίγο παραπάνω, λίγο πιο κάτω δεν έχει σημασία, με μέτρο το λεβέντι, πολλά μπορεί κανεί να βάλει πάνω και κάτω. ένας ισάξιος σε περιπτώσει, σε σοβαρότητα, ε, μιλάει για όλα αυτά που πρόκειται να έρθουν. Και όταν θα εφαρμόσουμε αυτέ τι αλλαγέ, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η ανάπτυξη. Την οποία θα δούμε στη χώρα θα είναι εντυπωσιακή Θα ξεπεράσει τις προσδοκίες μας Θα εκπλαγούμε ευχάριστα Από τις αναπτυχιακές διατότητες της χώρας It's gonna be. Θα εκπλαγούμε ευχάριστα It's gonna be. Θα εκπλαγούμε ευχάριστα Θα εκπλαγούμε ευχάριστα że η ανάπτυξη την οποία θα δούμε στη χώρα θα είναι εντυπωσιακή. Θα είναι πιο εντυπωσιακή από την ανάπτυξη που έχουμε δει με αλέξη Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ, ή θα είναι λιγότερο εντυπωσιακή. Γιατί και τώρα έχουμε εντυπωσιακή ανάπτυξη. Μα το πει, το υλοποιούν, πανηγυρίζουν. Ήδη έχει έρθει ανάπτυξη από την προηγούμενη χρονιά. Και αυτή τη Δηλώσεις. Έχουμε εκπλαγή και με αυτού, αλλά από ό,τι φαίνεται θα εκπλαγούμε και με τις, τα οράματα και τι πράξει τη αποφάση του Κυριάκου Μητσοτάκη τη Νέα Δημοκρατία. Γενικώ είμαστε ένα εκπλαγμένο, που θα έλεγε και ο Σταύρο Θεοδωράκης λαό από όλα αυτά τα πολύ ωραία που μα συμβαίνουν. συμβαίνουν και μα αναγκάζουν να εκπλαγούμεθα. Επίση, θα μπορούσε να το πει και αυτό ο Σταύρο Θεοδωράκης Γενικώ το ρήμα παίρνει πολλέ εκδοχέ. Μη μόνο σε αυτά που λένε τα βιβλία, αφήστε το μυαλό σα να τρέξει παραπέρα. Και να αυτοσχεδιάσει λίγο ίσως κάτι γίνει διαφορετικό ε, Το όραμα του Κυριάκου δεν τελειώνει μόνο στην έκπληξη και στην εντυπωσιακή ανάπτυξη. Έχει και μ, κόσμο, λαό ανθρώπους που αφορά Και εμείς τη βάζουμε στο τραπέζι ρυθμίσεις. Αλλαγές, τολμηρές, τις οποίες κάνουμε πρώτα απ' όλα όχι για να ικανοποιήσουμε τους Ευρωπαίους, όχι γιατί είναι γραμμένες σε κάποιο μνημόνιο, διότι θα είναι ωφέλιμες τελικά φίλες και φίλοι για τους λίγους. Of of unjust, no up, θα είναι ωφέλιμες τελικά φίλες και φίλοι για τους λίγους. Λοιπόν, είμαι έτοιμος να... Να στο χωριό να το χωράφι. Για το χωράφι μίλησε ο Σταύρο Θεοδωράκη. Είναι έτοιμο να πάει στο χωριό για το χωράφι. Για του λίγου μίλησε ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Νομίζω λογικά και τα δύο. Και ο Σταύρο είναι για το χωράφι. Αν και δεν ξέρω αν το χωράφι μπορεί να ενεχθεί, τον Σταύρο, τέτοια επιτυχία που έχει στην πολιτική. Καλό είναι να μείνει. Τον χρειάζεται η πολιτική, η κοινωνία, η ίδια η χώρα, οι προτάσει του. Το ρεύμα αυτό που δημιούργησε είχε ξεκινήσει από το τίποτα, άλλωστε. Τόσα χρόνια στην τηλεόραση, μόνο αλήθειε έλεγε. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, έχουν βάλει μια πολύ γερή σφραγίδα και παρουσία. Την έχει ανάγκη αυτή τη σφραγίδα και το χώμα, η γη, δεν το συζητάμε. Και εκεί θα προσφέρει, νομίζω θα είναι πρώτο και εκεί. Αλλά το όραμα του Κυριάκου ότι όλα αυτά γίνονται για τους λίγους είναι επίση ρεαλιστικό, αληθινό. Οι λίγοι γενικώ από κάθε κυβέρνηση ωφελούνται, ανεξαρτήτως δηλώσεων ότι δεν πρόκειται να Οφεληθούν. Να ξαναγυρίσουμε όμω του αγρότες επειδή είναι πολύ επίκαιρο το θέμα. Ήδη έχουν ψιλοκλήσει, νομίζω, εκεί και στην Εθνική, στην Πάτρα Κόρνηθο κάτι κάνουν. Τα τραχτέρ έχουν βγει στου δρόμου, ζεσταίνουν τι μηχανέ αυτό το κλεισέ κάθε χρόνο, τέτοια εποχή που λένε οι δημοσιογράφοι. Το άκουσα και χθε το βράδυ σε ένα κανάλι. Οπότε φανταστείτε τον αγρότη τη χρονιά, τον πρώτο αγρότη στα μπλόκα, ηγέτη με την Τουντούκα και πάνω στα τραχτέρια να είναι ο Σταύρο Στοδωράκη. να. Να πάω στο χωριό να βελτιώσω το χωράφι. Πάντω δεν είναι πορεία. πολιτικός μετά αυρό, είναι κάτι που συζητώ. Ο τη χρονιά. μετά αυρό, της είναι κάτι που me, Ο τη Παντού πρώτο και στη δημοσιογραφία και στην πολιτική και στον αγροτικό τομέα. Παντού πρώτο. Όταν έχει μάθει να είσαι πρώτο, είσαι παντού πρώτο. Δεν του πάει ο δεύτερο ρόλο. Το καταλαβαίνει ο καθένα. Εδώ είναι η ελληνοφρένεια, όπω κάθε μέρα, μία με δύο. Οι τρόποι επικοινωνία είναι γνωστοί. 2.11.208.200, το τηλέφωνο επικοινωνία. Σα περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά να απαντήσει ο Αποστόλη. Ζητάτε και αφιερώσει γιατί η Παρασκευή θέτεται τα θέματα σας, τα γνωστά δεν χρειάζεται να το βάλουμε σε πλαίσιο όλο αυτό από μόνο του νομίζω έχει αποκτήσει μια κεκτημένη ταχύτητα και πηγαίνει, πηγαίνει στο, στο άπειρο, συν και πλην, ανάλογα Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με SMS, γραφτερίαλ και ενώ το μηνυμά σα και όλο αυτό στο 19.50 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, mail δηλαδή, η οποία διεύθυνση είναι studiopapakirialfm.g. Ο Νίκο Απρανίτη ρυθμίζει τον ήχο και γενικώ είναι η εποχή που τρέχουν πολλέ αρρώστιε. Πολλοί κόσμος αρρωσταίνουν. Μία, δύο, τρει, τέσσερι μέρε, όλοι πέφτουν κάτω στο κρεβάτι. Υπάρχει όμω ένα, ένα που δεν αρρωσταίνει, δηλαδή αρρωσταίνει, αλλά μπορεί να κατανικήσει την αρρώστια. Και ποιο είναι το φάρμακο, θα ακούσετε και ποιο είναι ο ένα, και ποιο είναι το φάρμακο για να. Καταπολεμήσει την αρρώστια, φεύγει από την Αθήνα και πηγαίνει πάνω στο κυλικής. Κάνει όλα αυτά τα χιλιόμετρα για να γιατρευτεί με το φάρμακο που λέγεται δεξιά. Δεν μπορώ πάρα να σας πω ότι παρόλο ότι είμαι ασθενής, έχω έρθει με πυρετό, γι' αυτό ακυρώθηκε το πρωινό μου πρόγραμμα, μου ήταν αδύνατο να μην είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Και μόνο ότι έρχομαι εδώ για να πάρω λίγο δύναμη δεξιάς, ήταν αρκετό για να κάνω Απέσει εσύ θα Έχω καμία εμφολία ότι η ανάπτυξη την οποία θα δούμε στη χώρα θα είναι εντυπωσιακή. Απέσει θα ξεπεράσει τι προσδοκίε μα. Θα εκπλαγούμε ευχάριστα. The me. Then you'll all be vegetables. You might smell a bit. είναι But after your lobotomy, you will not know it. Lobotomy. It's gonna be. It's gonna be. The lobotomy. The lobotomy. Zybałem, nie chcę być w, w stanie się i Nie Nie chcę być w stanie się Nie się Nie chcę być Nie chcę być w stanie Nie chcę być w stanie się Nie chcę być w Nie Τα περί αριστερά διακυβερνήσεω, τα περί ότι εμεί δεν είμαστε ίδιοι με του άλλου, ήρθαμε εδώ για να είμαστε διαφορετικοί και όλα αυτά τα πολύ ωραία και τα λέει σωστά, τα εφαρμόζει ανάποδα, αλλά δεν έχει σημασία. Τουλάχιστον τα λέει σωστά ε, και όλα αυτά. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι αυτή τη βδομάδα με τίτλο Λογοτομή για ευνόητου λόγου, επειδή έχουμε και τα δύο χρόνια μεθαύριο και θα τα γιορτάσουμε και ραδιοφωνικώ. Άλλωστε, εμεί ραδιοφωνικώ τα κάθε μέρα. Μετράμε αντίστροφα και πριν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, και αφού είχε έρθει, κάθε μέρα είναι μια γιορτή τη συγκεκριμένη επαιτίου, δεν το ξεχνάει κανεί, αλλά θα τα γιορτάσουμε και τηλεοπτικός όχι τόσο σήμερα στην τηλεοπτική Ελληνοφρένια που είναι 11 παρα 10 το βράδυ, στην κλασική ώρα 11 παρα 10, όσο αύριο που είναι μια μέρα πριν, 11 παρα 10 πάλι το βράδυ, με τα γνωστά πανηγύρια, χορού, γλέντια και τραγούδια, όπω αρμόζει δηλαδή σε αυτήν την εθνική πια, εθνική επέτειο. Δύο μήνες πριν την κανονική επέτειο της Παλληγενεσίας, 25 Μαρτίου είναι το ένα, 25 Ιανουαρίου, είναι το άλλο, απελευθέρωση το ένα δεν το λε, απελευθέρωση το άλλο δεν το λε. Διαλέγετε και παίρνετε πιο δεν ήταν απελευθέρωση ενώ γιορτάζεται ως απελευθέρωση, αφού τα τελειώσαμε όλα αυτά, τις επαιτίους και τα πολύ σημαντικά. Να πάμε τώρα και σε αυτά που μας διχάζουν ως έθνος και ως ε, λαό. Είναι ο Κώστας Πρέκας. Και μιλάει για τον Αντώνη Ρεμό, ένα γίγαντα για τον άλλο γίγαντα. Κύριε Πρέκα, πρόσφατα ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριο Κυριακό Μητσοτάκη, θέλοντα να κάνει ένα άνοιγμα, ίσω στην όλια, προσκάλεσε κάποιου ανθρώπου από το χώρο του πολιτισμού uh -huh. για να κάνουν κάποιε συνομιλίε. Μεταξύ <σχελίσαι> αυτών ο κύριο Ρεμό. Ναι. Αυτή είναι μια πραγματικά στιγμή τραγική τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Μητσοτάκη, θέλω να σα ρωτήσω, με ποιο δικαίωμα εσεί. Καλείτε έναν άνθρωπο στο, στην παράταξή σας Όταν εκείνος Με τον τρόπο που σκέφτηκε Πήγε στην Τουρκία Να βγάλει κάποιο δίσκο κάτι, Και να, τα, να, να είναι υπερήφανος Επειδή ο Κεμάλα Τα Τουρκ Γεννήθηκε στο χωριό του Αλήθεια κύριε Μητσοτάκη Πώς επιτρέψετε στο ρέμο Εγώ λυπάμαι για το ρέμο Πρέπει να είσαι υπερήφανο βρε φίλε. Όχι γιατί γεννήθηκε ο Τα Στη γειτονιά σου Να είσαι υπερήφανο που ο Κολοκοτρώντς και ο Καραϊσκάκης ε, φυσιάστηκαν για να είσαι ελεύθερος εσύ. Βρε αγαπητέ φίλε, κατά τα άλλα σπουδαία. Ωραίος τραγουδιστής, είσαι πολύ καλός. Λυπάμαι για τον κύριο Μητσοτάκη, που τελικά τη Νέα Δημοκρατία θα την διαλύσει ο ίδιος, ενώ προσπαθεί να την ενώσει. Είναι λάθος του. Ως πρόεδρο ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα. Λυπάμαι πολύ. Ελπίζω αυτό το βαρισήμαντο μήνυμα προ τον Κυριάκο Μητσοτάκη να το λάβει υπόψη ο Κυριάκο και το επιτελείο, διότι δεν μιλάει ένα τυχαίο, μιλάει Κώστα Πρέκα. Πρώτη παρατήρηση όλα αυτά που ακούσαμε. Δεύτερη παρατήρηση, ότι είναι σπουδαίο καλλιτέχνη ο Ραμό, το προσπερνάμε. Τρίτη παρατήρηση, έχουμε την πολυτέλεια τέτοια εποχή να διχαζόμαστε. Οι κορυφέ του έθνου, οι κεφαλέ του έθνου, τα εθνικά κεφάλαια δεν έχουμε και πολλά. Πέντε-έξι είναι ένα ο Καραμαλή, ο Γαπ, ο Ρέμος, είναι και σε κριτικέ επιτροπέ, Talent Show, αυτό από μόνο του νομίζω είναι κατα... καταξίωση. Δεν είναι σαν την Ακαδημία του Fame Story, αλλά και το Rising Star που είναι δεν είναι κάτι υποδέστερο. Στέκεται νομίζω στην ίδια ευθεία. Και ο Πρέκα από την άλλη, δεν έχουμε την πολυτέλεια ω έθνο να διχαζόμαστε. Ευτυχώ ο Ράμφο δεν πήρε θέση σε όλα αυτά. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε με μια μικρή ανησυχία. Αν είχε πάρει, θα είχαμε μεγαλύτερη ανησυχία. Με τη μικρή ανησυχία, λοιπόν, πάμε στο πρώτο μέρο του λαού. Μπορείτε να μου δώσετε μια πληροφορία ο κύριο Ρίζο ο εργατολόγο που έρχεται στην εκπομπή σα τηλέφωνα έχει. Σε ποια εκπομπή. Δεν πήρε στο ReLFM. Ναι, ναι. Ο RFM έχει πολλέ εκκοπέ, δεν έχει μία. Και το βγάζει τα Σάββατα συνήθω. Ποιο. Ο κύριο Ρίζο ο εργατολόγο. Ποιο τον βγάζει. Έρχεται στην εκπομπή σα. Δεν έρχεται στην εκπομπή μα. Δεν έρχεται στο RFM κάθε. Σαν... Ο Ρέλα είναι... έχει πολλέ εκπομπέ. Δεν ξέρετε, δηλαδή το έκεισου. Σε φια εκκομπεί. Δεν ξέρετε. Σε ποια εκπομπή όχι δεν ξέρω. Δεν μου λέτε. Σε ποια εκπομπή να σα πω. Ναι, σε ποια εκπομπή αν πείτε. Πρωτή μου το βγάζει τώρα, μα Παίρνει Σάββατο κάθε Σάββατο εκπομπή Πού να ξέρω ε, Πού να ξέρω. τότε δεν πήρα σωστά αν είναι Σωστά πήρες αλλά παίζει καθημερινή Δεν παίρνεις Σάββατο να ξέρουμε α, Ξέρω ποιος κάνει καθημερινή το πρωί mm. yeah. Τον κύριο Ρίζο, τον εργατολόγο mm. δεν τον ξέρετε Δεν τον ξέρουμε δεν είχαμε ταιρίζον λιμίες Εντάξει ευχαριστώ mm. πολύ Να είστε καλύτερο. καλά χάρηκα Ρε Αποστολή, συμβαίνει κάτι στη Νέα Δημοκρατία, έχει κάτι ο Μητσοτακής. Δηλαδή, όπως τον ξέρουμε, τον Γκούλη όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει κάτι. Είναι ε, κανονικό αυτό. Κάτι πρέπει να συμβαίνει ψάξω γιατί ορκίζεται ο Τραμ και δεν έχει ζητήσει εκλογές ακόμη. Α, ναι. Θα μπορούσε, θα μπορούσε, αλλά έχει άλλα άγχη. Μην του πάρει τον Άδων για αντιπρόεδρο. <laughs> Ελάνε τίπολο τη πούνα. Τι θες, βρε. Θα τρακάλε Αφού δίγασα μαλάει, mm. όλοι σα μαλάχε. Εκεί, <GO av Saw> δεν και καλά λε, και είναι πίστα. Άντε στο διάλογο επιτέλους μετά σε είναι οι γυναίκε. Χάλι και οι αλλά και εσύ κάνε την αυτοκριτική σου, το πείματάκι γιατί δεν το έπεσε. Ήτανε μαλλιά. <Το>, το περίμενα όταν μου το έλεγες Ότι θα σου το έλεγα, το περίμενε ή ήταν. Εντάξει, ξέρω ήταν ρε φίλε, αλλά λέω, το είχα πει σε παιδιά. Λέω θα παίξει το πείμα. Παρόλο που είναι μαλκία, και οι άλλοι το πιστέψανε. Κάτσε, το πιξ που είναι. Το πιξ, το το <στάσιο> πιξ. Το πιξ είναι καλό, εδώ μιλάω με να του πει του, Για πάρε εδώ κύριο. Ναι, Έλα, το πιο πάνω, στη Καλά, Να κάνουμε τον Τζολιά μέσα στο ταξί να πέσει γέλιο. Για ποιον θα πέσει γέλιο. Θα βάλω μέσα στο ταξί να πηγαίνουμε βόλτες. Να είσαι Τζολιάς. Α, δεν στρα... ξέρω. Δεν ξέρω, παίρνω ότι έχει χιλιάρικα την εμφάνιση. Φράβομαι. Γιατί πάμε μόνο στη Μενεγάκη νομίζει. Εκεί υπάρχουν ε. λεφτά. Καλησπέρα όμορφε. Τι το ξέρει, έλα στα μάτα. Oh. Με κάσσει ότι ο κινείζο. Oh. Παρόλο που ισχύει με τα πινόχα μου μιλάκι, δεν θέλω να τα ακούω. Ε, σε ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί, αλλά με κάνει και ντρέπομαι, ξέρει. Το κινείζει. Πρασινίζω. Επειδή τη μόδα του το πασόκο έχει κι λόγο. Είναι βέβαια ότι ο Γιακουμάτο είναι γιατρό, όλα αυτά που είπε περί ομοφιλοφιλία. Ο καθένα μπορεί να λέει ότι θέλει, ναι, γιατί. Ο καθένα μπορεί να λέει ότι θέλει. Ότι να... είναι Κάτιος... Όχι, ενώ να λέω ότι είναι γιατρό, όχι να λέω ότι μαλακά θέλει. Μπορεί να λέω ότι είναι γιατρό. Πρώτον. Δεύτερον, γιατρού είχε και η Χούντα, γιατρού σε κάθε περίπτωση. Έτσι, οπότε θα έτσι είναι σωστό. Δηλαδή, ένας γιατρός δεν μπορεί να είναι νομοφοβικός. Τι ζόρ τραβάτε. Υποτίθετε ότι η επιστήμη ανοίγει τον μυαλό. Α, η που υποτίθεται σηκτήρι θα μας πει για την επιστήμη. Κάτσε εκεί στα βιβλία σου. Έλα, αρισαργανάπαλε να, να πούμε κάθε Παρασκευή του είχαμε τελείω, δεν σηκώνει τηλέφωνα. Θέλω να με λε το Σορδανάπαλο, δεν μ' αρέσει. Ε, τύρανε το γυναικόν. Τήρανος, έτσι. Ναι. Ναι. Ας πω, γιορτάζει μπάμπο μέσα σήμερα. Ναι, ναι. Τα χρόνια μου πολλά πες Είναι τη Αγία Γριά. δεν Είναι η Αγία, τριά, είναι η Αγία Εσύ που βλέπει τι καρέκλε εκεί μέσα στο, στο στούντιο, ποιο έχει πιο ωραίο ποπό, ο ή ο, ο τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ξέστε, ο είναι λίγο... Είναι πεσμένο, ε? Ο άλλος τι είναι δηλαδή Αν είχα να διαλέξω Μεταξύ όλου του κόσμου δεν θα διάλεγα αυτούς τους δύο Το Επειδή πράγμα. με ρωτάς για αυτούς τους δύο τώρα, ε, Πρέπει να βαθμολογήσω παραπάνω από τους δύο Αλλά δεν ασχολούμαστε Έχει τώρα με αυτά Δεν ασχολούμαστε ακούγη για στην εκπομπή Θα μα καρφώσει πάλι Δεν θέλει Σε ακούμε τακτικά και το βράδυ στο βαλούρδο, αλλά δεν βλέπουμε τη φάτσα σου. Τι να την κάνεις, τόση φάτσα βλέπει την τηλεόραση, τόση πληροφορία, Α, η δικιά μου σου Κάτι στο λέω, γιατί κάποιοι δημοσιογράφοι μου είπανε ότι την κουνά στην αμιγδαλιά. Είσαι λίγο αδερφάρα, είναι αλήθεια. Όχι, όχι, είναι λάθο. Άμα κουνά την αχλαδιά, είσαι αδερφή. Άμα κουνά την αμιγδαλιά, είσαι μπρουτάλ, yeah. δεν στα πάνε καλά. Το πάω, το τσάγαλο, εγώ. Yeah, my La the best λοιπόν το ακόμα ο σε Πάντω το λέει ξεκάθαρα να το κρατήσουμε αυτό γιατί ό,τι λέει ο Κυριάκο είναι ξεκάθαρο. Μετά, μην πούμε ότι δεν μα το είχε πει. Τα λέει ξεκάθαρο ο άνθρωπο. Οι ακροατέ και η συμπεριφορά του είναι ένα τεράστιο θέμα, ε, πολύ μεγάλο. Βιβλία θα μπορούσε να γράψει κανεί. ντοκιμαντέρ να γυρίσει. Μία 24 στέλνει μήνυμα ένα ακροατή. Όχι, μία και 26. Και λέει: Ποιο σούπερα καμπουράκι ότι δεν έχει στρατό η Γερμανία. Περίπου 200.000 παρακαλώ. Προφανώ. Είναι για κάποιο σχόλιο, η είδηση, δεν ξέρω που είπανε πριν, προηγούμενη εκπομπή ο Καμπουράκη. Και μετά, τρία λεπτά ξαναστέλνει μήνυμα και λέει: Ποιο είπε, Εκαμπουράκη, δεν έχει στρατό η Γερμανία. Περίπου 200.000, παρακαλώ. Στρατό της Γερμανία μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ιδρύθηκε το 1955. Σήμερα αριθμεί 177.608 στρατευμένου και καταναλώνει 34 δι ευρώ. Ένα από τη Γερμανία, από ό,τι φαίνεται εδώ, υπογράφει από τη Έχει αργήσει μια ώρα τουλάχιστον για το σχόλιο. Έχει αρχίσει άλλη εκπομπή, δεν πειράζει. Το είπα εγώ. Αν ακούει, να το λάβει υπόψη το καμπουράκι, να ξέρει τι ακριβώ συμβαίνει στη Γερμανία. Είναι ωραίο αυτό γιατί το ακούσω όλο αυτό στι 12.30 και ψούρχεται να γράψει το σχόλιο στη 1.30. Καλό για Έλληνα, ακόμη και του εξωτερικού. Νομίζω είναι μια συνήθι τακτική, η οποία εφαρμόζεται και σε άλλα θέματα. Να ήταν μόνο στα σχόλια τα ραδιοφωνικά θα το προσπερνούσαμε, αλλά εφαρμόζεται παντού. Έγινε η ορκομοσία Τραμπ, την είδαμε όλοι. Πάρα πολύ ωραία, όπω γίνεται συνήθω. Υπέγραψε και τα πρώτα δύο τάγματα, όπω αναμενόταν. Ο Τραμπ, πλανητάρη, άλλαξε και τι κουρτίνε. Στο βαλγραφείο, τι έκανε χρυσέ, αν είδατε. Επί Ομπάμα ήταν κάτι κεραμίδι, ένα σοβαρό χρώμα. Αλλά επειδή άλλαξαν όλα αυτά, γίνανε χρυσέ. Είχε πάει και ο Πατούλη εκεί, δεν ξέρω αν συνδέονται αυτά τα δύο μεταξύ του. Ποιο κρέμασε τι κουρτίνε δηλαδή. Αλλά από φαίνεται, δεν επηρέασε η επίσκεψη του ενό τις κουρτίνες του, του άλλου. Μάλλον δεν επηρέασε τίποτα σε τίποτα, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι εκτός από τον Πατούλη βρέθηκε και ένας άλλος Έλληνας εκεί, είναι ο τραγουδιστής Βαλάντη, ο οποίος ως εκπρόσωπος του καλλιτεχνικού κόσμου της χώρας προφανώς προσκλήθηκε από τον νέο πρόεδρο. Πήγε εκεί. Στο αεροδρόμιο, βεβαίω, πριν φύγει ο Βαλάντη για να πάει να εκπροσωπήσει τη χώρα μα. Ήταν και ο καμένο και ο παπά, έβαλε και γραβάτα, αλλά τα προσπερνώ αυτά. Στο Βαλάντη, στεκόμαστε. Στο αεροδρόμιο, πριν φύγει, ήταν και δημοσιογράφοι. Εκεί, αλλήμορ, δεν θα πήγαιναν δημοσιογράφοι στην αναχώρηση του Βαλάντη για να πάει στην ορκομοσία του Τραμπ στην Αμερική. Έπρεπε να είναι και οι δημοσιογράφοι. Φεύγει ο Είναι μια πρόσκληση του ψαδεφού μου ε, που είναι ομοσπονδιακό βουλευτή του Υπουργανικού κόμματο που είναι, που ανήκει ο Τραπ α, και θέλει στη γιορτή αυτή να παρευρίσχομαι και να είμαι δίπλα του γιατί ήμουν από τους που πίστεψα ε, στον Donald Trump ο εξάδερφός μου ένα ένας άνθρωπος που έχει βοηθήσει πάρα πολύ την Ελλάδα και ας μην το ξέρουμε okay. δεν το γνωρίζουμε okay. είναι, είναι καλυμνιός yeah. είναι καλυμνιός ε, είναι τη μητέρα μου Uh, έχει βοηθήσει πάρα πολλά που δεν ξέρουμε και έχει κερδίσει δικαιώματα για μας που θα τα είχαμε χάσει αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος και εγώ είμαι, ήμουν υπέρ της υποψηφιότητας και τώρα λέω ότι για άλλα δούμε ρε, παιδιά γιατί, για γιατί είναι άνθρωπος επιχειρηματίας yeah. ένας επιχειρηματίας μόνο μπορεί να φέρει ανάπτυξη Αυτό το τελευταίο είναι σχόλιο για τον ίδιο τον Τραμπ. Ο Βαλάντη υπέρ Τραμπ, αυτό θέλω να κρατήσουμε. Πρώτο είχε δει και είχε επιστέψει στον Τόναλτ Τραμπ, και τώρα που βγήκε, ακούσατε ποιο είναι το σκεπτικό του: ότι ένα επιχειρηματία μπορεί να φέρει την ανάπτυξη. Ακόμη και ο Βαλάντη μιλάει για ανάπτυξη, γιατί όλοι μιλάμε για ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο. Όσο περισσότερο μιλάμε, τόσο δεν πρόκειται να έρθει αυτή, και όχι επειδή μιλάμε, για άλλου λόγου δεν θα έρθει, αλλά. Το μόνο σχετικό που έχουμε με ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο είναι οι κουβέντες για ανάπτυξη. Ακόμη και ο Βαλάντης όταν φεύγει για να πάει στην Αμερική. Πίστεψε πολύ στον Τραμ, αυτό το ήξερε ο ξάδερφος και έτσι ο ξάδερφος αυτή τη στιγμή ήθελε δίπλα του τον Βαλάντη, γι' αυτό κάλεσε το Βαλάντη στην Ουάσιγκτον. Δεν είπε μόνο αυτό, επειδή ο Τραμπ από τις πρώτες δηλώσεις του Τι πρόσφατε, μάλλον δεν ήταν οι πρώτε, ω πρόεδρο και λίγο πριν αναλάβει, στράφηκε κατά τη Ευρώπη. Αυτά για το ΝΑΤΟ που είπε, για την Ευρώπη έτσι όπω λειτουργεί. Και άφησε κάτι υπονοούμενα και κατά τη Γερμανία. Και έπρεπε να τα σχολιάσει και αυτά ο Βαλάντης. Τη Δευτέρα επιτέθηκε και από την BILD και από του Times εναντίον τη Μέρκελ. Ευθέω είπε ουσιαστικά ότι η Γερμανία εκμεταλλεύεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά πώ τα διάβασε, Εγώ είμαι υπέρ. Αυτού, αυτή τη επίθεση. και βέβαια μπορώ να σου πω ότι οι άνθρωποι, οι άνθρωποι αυτοί που μα πολέμησαν ε, για μένα δεν είναι φίλοι μου mm -hmm. αυτό έχω να πω uh, δεν είναι φίλοι μας αυτούς που του τους εχθρούς μας ναι αλλά έτσι δεν αργεί να ανάψει σπίθα πρέπει να προσέχει ο καθένα τη λέει όταν είναι δημόσιο πρόσωπο και παραβρίσκεται στι ορκομοσίες ο Πατούλης πήγε δεν τον πήρε χαμπάρει κανείς σεμνός, ταπεινός όπως τον ξέρουμε όλοι ο Βαλάντης Εδώ ξεσπαθώνει κατά τη Γερμανία, και επειδή εμεί ακόμη ανήκουμε στην Ευρώπη τη Γερμανία. Είναι ένα θέμα μπορεί να προκύψουν εθνικά θέματα. Δημιουργεί προβλήματα στον Κοτζιά, τον Νίκο, η δήλωση του Βαλάντι το καταλαβαίνει ο καθένα. Εμεί αν το μεταδίδουμε δημοσίως είναι για αυτό το λόγο για να ξέρει εδώ η ελληνική πλευρά τι μπορεί να. Πώ μπορεί αυτή η δήλωση να την πάρει Bild, να την κάνει θέμα και μετά να έχουμε άλλα ντράβαλα με τον Σόιμπλε. Δεν θέλει και πολύ, έχει ταρακτήριο Σόιμπλε από τι δηλώσει τσακαλώ του Τσίπρα. Του έχουμε μπει στη μύτη, χορεύουν στα ταούλια μας, να προσθεθεί και μια δήλωση Βαλάντι από πάνω, ο οποίος στηρίζει και Τραμπ παρεπιπτόντως γιατί είναι ο ξάδερφος από την κάλυμνο και έχει κάνει πράγματα για μας. Θέλω να πω μπλέκονται όλα αυτά πάρα πολύ και θέλει μια προσοχή, αυτό συστήνουμε ως εκπομπή εδώ, σύνεση και προσοχή για τα ευαίσθητα εθνικά και κυρίως παγκόσμια θέματα. Ψηφίζω κουκουέ ε, από φιλότη μου, όχι από αυτό, χρόνια. Ταξιτζήσιμα γύριζα στην Αθήνα, του έβλεπα που παλεύαν και αγωνιζόταν για τα ιδανικά, για αυτό και από φιλότη μου του ψηφίζω παρόλο που μόνο δεξιό. 30 χρόνια του ψηφίζω. Δεν το έχω μετανιώσει έω τώρα. Αλλά να φορτώνουν στι φτωχογειτονιέ. Γιατί δεν πάνε του πρόσφυγε του τη Φιλοφέη, την Εκάγη, στο Διόνισο, την Ανοβούλα, την Ανογλυφάδα. Πετε του λεβέντε εδώ πέρα πούμε, που τρέχει ο Στέφη. Γιατί εργάτη ήμουν βιομηχανικό εργάτη, εργαζόμουν και μετά γίνα ταξιτζή. Γιατί δεν του φορτώνουν σε αυτού και πηγαίνουν στι τον Και το μυμό φτωχό στο πληρώνει ο εργάκι το πληρώνει. Και του πρόσφυγε θα του φάλει την μάπα, ο εργαζόμενο σε τα λεπορεμένο παλιού. Είσαι σίγουρα στο Κουκουέ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είμαι, είμαι ακριβώ στο Κουκουέ, ναι. όχι οργανωμένο. Παράβαλα, θα τέλει πιο πολύ αλλού να πάτε. Γιατί, γιατί ξέρω ότι το κόμμα του δεν θα βγει, δεν θα βγει για να του βάλει κάποιε θέσει στα παιδιά του, α πούμε. Παλέμουν αλληλεγύωτελώ. Αλλά όμω αυτή η αντικείε να φορτώνουν στην εργατική τάξη, οτιδήποτε. Τραμμό συμβαίνει. Τα μνημόνια, ο εργατική τάξη τα πιέζει. Του πρόσφυγε, η εργατική τάξη τα πιέζει. Όσου λένε να του πάνε στη στην φιλοθέα ή στην ανοβούλα, εκεί τα ξέρουν αυτά τα προέσει, τα ταξιδίσουν. Μπορούν να του πάνε εκεί στα σχολεία αυτά τα παιδιά. Όχι να τα φορτώσουν και λαβάρε του εργαζόμενου. Έχω είναι άλλη να... μια ερώτηση. Χρυσαυγή τη είναι όποιο το δηλώνει σαν κόμμα ή όποιο έχει και την νοοτροπία. Α, σοβαρολογή, είναι νοοτροπία. Δηλαδή το να είσαι πατριώτη και να αγαπά την πατρίδα σου είναι, είναι δηλαδή σε χρυσαυγή τη, είσαι, είσαι φασίστα, έτσι. Όχι, ερώτησε έκανα, ερώτησε έκανα, δεν ξέρω.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 Λοιπόν, ένα θεματάκι, ρε, επειδή είδα τώρα την επίθεση στο πέραμα, επειδή φιλοξενούσε τα προσφυγόπουλα. Και είδα κάτι που έχει πολύ στο Facebook. Προσφυγόπουλα πολλέ φορέ φιλοξενούνται και σε γήπεδα, σε εξέδρε ομάδων. Ειδικά στην πασχετική ΑΕΠ, κάθε εβδομάδα φιλοξενούνται προσφυγόπουλα. Και κάνατε τα παιδιά μια πρόκληση προ τον λαό. Και τα άλλα βαλικάρια εκεί, μια και ο λαό είναι ΑΕΠ, να πάνε μια μέρα εκεί που θα έχουμε τα προσφυγόπουλα να, να δείξουν και αυτή την αντίθεσή του. Αλλά επειδή πριν 15 χρόνια ο λαγός, είχε πάει στην και πάλι είχε προσπαθήσει να περάσει κάποια φασιστικά μηνύματα, είχε τύχει απλά. να το θυμίσουμε. Αυτό παιδί μου λένε: κυκλοφορεί στα απαρικά site, ότι αφού οι χρυσαβγίτε του ενοχλεί να φιλοξενούνται στα σχολεία, α πάνε και στι εξέδερε να πουλήσουν προς τη γόπεδα. Γιατί στι έχει ξύλο, Τι θε να πει πανή... τώρα, ότι εξέδε μπορεί να είναι κι και ότι μπροστά σε και 15 παιδιά είναι πιο Αυτούς. Το θέμα είναι τι δουλειά έχει ο Χρυσαυγίτη σε σχολείο. Αυτό μπορείς να μου το εξηγήσει. Τι τον νοιάζει, τι γίνεται στο σχολείο μέσα. Πώ βάζουμε στην ίδια πρόταση Χρυσαυγίτη και σχολείο. Ε, ακριβώ αυτό επειδή δεν έχει πατήσει ποτέ σε σχολείο, Αυτό προσπαθείτε να ακούσετε αντε το Αντετοκούπο να μιλάει ελληνικά και ακούσε ένα Χρυσαυγίτη. Και μιλάει καλύτερα αντε το Αντετοκούπο πώ θα το κάνουμε. Και ο Αντετοκούπο δεν υπογράφει πάνω στη σημαία γιατί τη σέβεται. Και ο Χρυσαυγίτη θα κερδίσει ένα κιλό πάνω στη σημαία και μετά θα κάνουμε βάθημα ελληνισμού. Ο Θήμιο είπε, δεν είναι επιτυχία, ξέρει που τρώνε ένα πιάτο φα και έχουν μόνο λίγο ρεύμα. Και... Μπορεί να μου πει σε ποια χώρα, πε υπάρχει αυτά όλα αυτά που είπε, παιδεία, φαγητό, σπίτια, όλα ελεύθερο χρόνο πού. Στην Αλβανία του Χότζα, στη Ρουμανία, στη Ζωζαρμπαϊτσά, πού υπάρχει αυτό. Εδώ. Εδώ, μου έρε πάλιο κουμούνια, μαλλ. Ακού, <στα> φασιστάκο. Ακού, <στα> <στα> είπε... φασιστάκο, αυτή εδώ η εκπομπή δεν είναι για σένα. Θέλω να σου πω ότι έχει χαθεί λίγο. Έχει χαθεί. Μόνο για τι που Όποιο είναι κανονικός άκου, άκου. έχει πρόβλημα Άκου φασιστάκο μια, Έχεις πάρει μια... λάθος γραμμή τηλεφωνική Δεν είναι για σένα αυτά Μουστάς. Τι μπλέκεσαι Όποιος... είναι κρίμα είναι λάθος Όποιος άνθρωπος είναι κανονικός έχει πρόβλημα Πρέπει να είναι πάλι Έτσι, για να είναι ωραίο, έτσι. Κοίταξε ναι, τώρα με, μεταξύ μα, αν ορίζουμε το κανονικό σαν και σένα, Όχι, δεν έχει πρόβλημα. Είναι αυτό. Αυτό είναι το κανονικό. Υπάρχει το, κανονικό. Αυτό Υπάρχει το... κανονικό. <σφυλί> δηλαδή, αυτό που έχει σφινομένη την μπούτσα στον εγκέφαλο, Καλή ώρα. Αυτό είναι το κανονικό. Δηλαδή, στον κόμμα που τη βάζει εσύ δεν πειράζει. Είναι τάξι, στον, εγκέφαλο, ο, α... στον εγκέφαλο είναι λίγο προβληματάκι παραπάνω. Με, εντάξει, καλέ πούτσε, καλά να περνάει. Για... Να σε το... καλά, <σφυλί> να σε καλά, φίλε. Καλή πηγάδα. Γιατί να μην πούμε ευχέ. Κοιτάξτε, εγώ δεν ανήκω στο χώρο της Χρυσής Αυγής Αλλά τίποτα δεν είπατε επί Όταν ξεκινάει η πρόταση Εγώ δεν ανήκω στο χώρο της Χρυσής Αυγής Η συνομιλία τελειώνει Χάρηκα που σ' άκουσα, ξέρω ακριβώς okay. Την πορεία μετά από αυτή την ατάκα Άντε, γεια!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 Αυτό το λε ευχάριστο ότι θα εκπλαγούμε ευχάριστα. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και ακροατέ και ρωτάνε εδώ τι είναι ο Βαλάντη με τρία ερωτηματικά. Καλημέρα μου λέει. Μα είναι δυνατόν η Εύη. Δεν ξέρει τι είναι ο Βαλάντη, Το περίφημα άσμα, το Ασανσέρ δικό του, δεν είναι ενίκωση που τα ξέρει αυτά. Στο Ασανσέρ που συναντιόμαστε, η μεγάλη επιτυχία, στίχη, τομή. Ρίγο σε πιάνει αν παρακολουθεί όλου του στίχου, καταλαβαίνει όμω και το, από τον τίτλο. Στο Ασανσέρ που συναντιόμαστε, δεν είχε γραφτεί κανένα τραγούδι για Ασανσέρ. Και γράφτηκε τραγούδι για Ασανσέρ. Το τραγούδισε ο Βαλάντη που είναι με του Ρεπουμπλικανού. Και είχε δει πρώτο την άνοδο του Τραμ να μην τα ξαναλέμε, και πήγε εκεί και δημιούρισε τα εθνικά θέματα που θα βρούμε μπροστά μα με όλε αυτέ τι απερίσκεπτε και επιπόλαιε δηλώσει. Το 2021, σχετικά κοντά, κλείνουμε 200 χρόνια ελεύθερου δεν τον λε βίο. βίου. Ε, θα τα γιορτάσουμε φαντάζομαι, ήδη έχει μπει στο πολιτικό λεξιλόγιο των πολιτικών η συγκεκριμένη επέτειος. Ε, αυτό έκανε και ο Κυριάκος από την Αργολίδα, μας είπε τι ακριβώς θα γίνει, όχι το 21, ένα χρόνο μετά το 21, το 22. Το 2022 όταν θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την πρώτη εθνοσυνέλευση, η Ελλάδα θα έχει ξανά ψηλά το κεφάλι και θα έχει ανακτήσει τη θέση και το κύρος της στον πυρήνα τη Ευρώπης. Έτσι λοιπόν το 2022 θα είμαστε με το κεφάλι ψηλά Τώρα πώς θα πάμε στο 2022 όταν όλα αυτά τα χρόνια έχουμε το κεφάλι χαμηλά Είναι ένα θέμα που ο Κυριάκος δεν το απάντησε ε, Μένει να απαντηθεί και αυτό Ο Βασίλης Λεβέντης τώρα τελευταία Με την επανεμφάνιση του ΓΑΠ Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου στο πολιτικό σκηνικό, την συνάντηση με τη Φόφη, αυτέ τι ωραίε κομικές στιγμές που ζήσαμε και από ό,τι φαίνεται θα ζήσουμε. Ξανάρθε ο Γιώργο στη μνήμη μα. Έτσι λοιπόν ήρθε και στη μνήμη του Βασίλη Λεβέντη και δεύτερη φορά μέσα σε δύο μέρε αναφέρθηκε ο Βασίλη Λεβέντη στον ΓΑΠ. Και το... Γι αυτό τώρα που ηθάνει τη γινήματά τη. Μαζεύουν βουλευτέ που αποστατούν από άλλα κόμματα Δημιουργούν δύο. ένα κλίμα. Εφορία μαζεύουν κ. τον Γιώργο Παπανδρέου που είναι ανθρωποδιώκτη. Δηλαδή, αν πει ότι έχει τον Γιώργο Παπανδρέου μαζί σου, δεν θα πάρει σου τη δική σου ψήφο. Είναι ο υπόλογο για όλα τα έσκη που έχουν γίνει με τα μνημόνια. Εσεί δεν μιλάγατε μαζί σου στα τηλέφωνα να πάτε και στη Σοσιαλιστική Διεθνή. Ναι, δε, ο, δεν ήξερε ότι είναι αυτό. Μα δεν ήξερε ότι είναι αυτό, αλλά μίλαγε με αυτόν για να πάει στη Σοσιαλιστική Διεθνή. Και ποιο έχει ξεχάσει από του Έλληνε ότι ο Γιώργο Παπανδρέου είναι πρόεδρο τη Σοσιαλιστική Δύο Έλληνες έχουμε που κάνουν καριέρα, ο Αντεντοκούμπο ένας και ο άλλος είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Νομίζω ο Γιώργος είναι πάνω και από τον Αντεντοκούμπο γιατί η προσφορά του Γιώργου δεν είναι τώρα μια μπάλα για πέντε χρόνια που θα είναι γνωστός και μετά θα ιδιοτεύσει. Ο Γιώργος Παπανδρέου ακόμη και στην ηλικία που είναι και όταν μεγαλώσει κι άλλο και παλιότερα προσφέρει στον παγκόσμιο σοσιαλισμό, είναι πρόεδρος της... Σοσιαλιστική Διεθνού. Όποιο θέλει να μπει σε αυτήν την ένωση, μιλάει με τον Γιώργο Παπανδρέου. Έτσι λοιπόν ο Λεβέντιο, όταν ε, βγήκε κόμμα, έγινε κόμμα κλεγμένο μπήκε στην Ευρωβουλία. Πρέπει να μιλήσει με τον πρόεδρο τη Σοσιαλιστική Διεθνού για να μπει εκεί. Επειδή ήταν ο Γιώργο, δεν μπήκε εκεί, μπήκε στους κεντρώου. Να τε οι από την Σοσιαλιστική Διεθνή. Αλλά παραμένει πρόεδρο όμω ο Γιώργο Παπανδρέου, να μην το ξεχνάμε. Ένα για το τέλο. Είσαστε ομοφοβικός εγώ. Λυπάμαι πολύ για αυτούς. Τι είπα να πει ομοφοβικός. Επειδή δεν θέλω να υπάρχει ας πούμε στην Ελλάδα α, αυτός, ο, αυτό το είδο των ανθρώπων. Είναι μακριά από μένα. Δεν με ενοχλούν. Ένα κλαρίνο θα καταλάβετε γιατί δεν τον ενοχλούν. Απλά δεν θέλει να υπάρχουν στη χώρα αλλά δεν είναι ομοφοβικό. Πού να ήταν δηλαδή και ομοφοβικό ό κόστας πρέκας το κλαρίνο αποκάτω είναι για τη γιορτή τη μεθαβριανή. Συνάρτασα θα μανι, ο Δευτέρα πριν να αλέξει, βγάλαμε προτυπούρ, γο τον ζιπρατό να αλέξει. Τον... Είναι εδώ που κάνει ρήμα το αλέξι, όχι όπως το ξέρουμε ιπολή, με τον αλέξι για αλεξο στη χούργος να τα ταιριάξει με αυτόν τον τρόπο με αυτό το άσμα το πανηγυριότικο, θα τα ακούμε κάθε μέρα όλη τη εβδομάδα. φτάνουμε στο τέλος, πάμε στο τρίτο μέρος του Λαού τον ακούμε και το Λαό και αμέσως μετά πάμε στο μαγκαζίνο του Γιάννη Παπαδόπουλο να δούμε τι έχει γίνει στον κόσμο και εδώ, εμείς το βράδυ, τηλεοπτική ελληνοφρένεια νέο φρέσκο επεισόδιο στις 11 παρα 10 Γεια σας Αποστόλη. Ο είσαι. Όχι, όχι. Αποστόλη. Μα πει ή θα μα ξεφώνει ίσω για κομμάτου μετά. Άσυ. Και αυτός ο Γεκουμάτος, τι να μα προδώσει, ναι και καλά. Ένα μότο, βραχμή, 9, θα Το σήκωσε. Ναι, το σήκωσα, δεν θα κολλήσω, νομίζει, σηκωλώνα. Το καταλάβει. Το το στου μόνο, μου Τι? Εγώ δεν είμαι ίδια, Άρα πώ το σήκωσαι εσένα. Λοιπόν, ξέρετε για σε πήρα. Όχι, όχι, να μου πει το σήκωσαι. Είσαι ή σου τα Άρα πώ το σήκωσαι, κύριε. διάλογο το χάμο. Να λέει να σου πω, επειδή αυτός ο φίλος ο γυμναστηριακό, συγγνώμη δηλαδή τώρα, το έχει και παλιότερα. Πού τι βρίσκει εσύ τη δουλειά αυτό και δουλεύει, Να πάμε και ξέρουμε δηλαδή. Γιατί χέρια σου δεν Έχω. Άντε στο διάλο μου, φτιάξει καμιαπίτα που θέλει να οδηγήσει και ταξί. Τράβα σπίτι σου, ζήμασε κανένα που δεν ξέρετε να του φτιάχνετε πια. Δεν φτιάχνω όλε και φτέλε, φτιάχνε οι όλο γεφέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κατάλαβε ότι δεν φτιάξει και φτέλε. Φτιάξει κανένα ξαναμπάρι, που θεμώνει Στο διάλογο, μάστε να ας, παρκάρετε ας, πρώτα. Ένα, μάθε ένα, να καταλαβαίνει τα προστάσκη του αντολισμού και μετά άλλα να μου οδηγήσει. Και ο καλά μου γράφει ένα κουλά. Πράζει στο διάλο που οδηγά πιο καλά από μένα. Εγώ είμαι ένα σεβαίνει, είμαι. Καθαμού σου Συγχαρητήρια για την τηλεοπτική ελληνοφρέμεια, συγχαρητήρια για τη ραδιοφωνική και μην καταλαβαίνεις τίποτα. Χτύπα όσο μπορείς. Η Τζούλια το έλεγε αυτό, θυμάσαι, <συγχαινι> <συγχαινια <Council> <συγχαινια> Δεν καταλαβαίνω τίποτα, μα λαμπ. Τέτοια φάση. Κωνσταντίνος από Γκάνα Γκάνα Ευτυχώς ε... έπιασαν τόπο τα λεφτά που δώσαμε Για να βάλουμε κεραίες στην Γκάνα ε... Και ο σταθμός αναμετάδοσης, ε... ευτυχώς είναι Αλήθεια, κάνατε πάρα πολύ καλή δουλειά Γι' αυτό το λόγο σε πήρα να σα ευχαριστήσω θερμά Να σε καλά Πιάνετε Γκάνα, χαιρετισμάτας όλου, Ειδικά αυτή είναι ε... φίλοι από το Σαραθάπινο Του μου αρέσει πάρα πολύ φωνή. Της. Γεια σου, κούκλε. Αυτό που μόλι τελείωσε μπορεί να μου πει τι τίτρο έχει. Όχι. Που έχει βάλει ο Θήμιο Ναι, ναι, όχι. Πώ θα το μάθω, Δεν ξέρω. Εντάξει. Σα Έλα, για. Ε, πέτυχα δύο λεπτά πριν το τελείω. Τελόφαρτο, λέ... λέγεται αυτό. Να σου βοηθάει, μα... Άκουσα τον άλλον εκεί. Δεν θέλω να μου απευθύνω τελε, προσωπικά τώρα. Να... Δεν με νιάσει, ρε, φίλε. και να κάνω εγώ που δεν θες να σου απευθύνω, Μου λες κάτι τώρα εσύ που είσαι και σχολικά μορφωμένος και λογιστικά Όταν κάποιοι επιχειρηματίε πολιεθνικών εταιριών κάνουν 50 δις τζίρο 50 0 Και για χρόνια δηλώνουν μηδέν κέρδος Τι επιχειρη, επιχειρηματίε είναι αυτοί Καλοί, καλοί, καλοί μα... Είναι. Μεθοδική. Όχι, βρεμά. Τα βρίσκουν και τα κάνουν. Ναι, αυτοί, ναι. Δεν μου λε. Σε θέλει ο πελάτη. Θέλει να του μιλήσει. Ναι, τι ήθα, Ταρήφα. Ναι, έχω ακούσει ότι θα σου προτείνουν να κατέβει στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ για να απαλλαχθούν από τη διαπλοκή. Για να υποστηρίξει όλη αυτή τη διαδικασία. Κακό είναι. Όχι, πολύ καλό. Α. Σε θέλουμε να μπει εκεί. Α, ΣΥΡΙΖΑ, θέλουμε... Εσύ. Α, α, μα, διπλή ταρήφα. Διπλή ταρήφα. Βασίλεια, Κώ πάντα το κουμπάκι αυτό θέλουμε. το παράνομο που έχει που κλέβεται εσύ. Δεν θα ακούω, Το Βασίλειο, πε του να πατήσει το κουμπάκι. Ξέρει αυτό που διπλασιάζει την ταρήφα. Το δεξίμετρο. Η κολλιά σου ομόνια κάνει 20 ευρώ. Πε του. του. Κολλιά 20 ευρώ. Μόνο. Ε, τόσο λέει. Μόνο. Δεν είναι παραπάνω είναι. Το κουμπί, Βασίλειο, το κουμπί. Ε, το κουμπί είναι να πατήσει. Αυτό πατάει το 5 κούρσε στο Αυτό. Ναι, <laughs> ναι, εντάξει. Έλα γεια. <laughs> Έλα γεια σου. <laughs> Δεν μπορώ παρά να σα πω ότι παρόλο ότι είμαι ασθενή και έχω έρθει με πυρετό γι' αυτό ακυρώθηκε το πρωινό πρόγραμμα.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 Then you'll all be vegetables. You might smell a bit, but after your lobotomy, you will not know it.